Βρίσκομαι σε κενό αέρος, τρακουνάει, όταν φτάσει στο αεροπλάνο, πιθανό να είσαι εσύ το αεροδρόμιο, δεν ξέρω όμως αν θα είμαι, αν θα, αν θα βρίσκομαι εγώ.